Το να Καταρχήν σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και από την πλευρά μας που πάνω το βραδμένο πρόγραμμά σα και πάλι από φόρε οι έχετε μπορέσετε να παρευρεθείτε αυτή την ώρα και να μας μιλήσετε για αυτό το ενδιαφέρον θέμα. Ε, έχω ήδη την παρουσίασή σα στην πρώτη διαφάνεια και μπορείτε να αρχίσετε. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ε, είναι τιμή μου να μιλάω σε όλους εσάς, σε εκεί που κάνετε τόσο καλή και ενδιαφέρουσα δουλειά. Θα ήθελα να σας πω, βρίσκομαι στη Γερμανία για το NTSA το συνέδριο, ε, ότι... Παρότι ήταν πολύ δύσκολο για μένα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να δουλέψω και να παρουσιάσω κάτι σε εσά. ήθελα πολύ να το κάνω για δύο βασικούς λόγου. Πρώτα απ' όλα γιατί βλέπω ότι κάνετε μια τρομακτική προσπάθεια να βελτιώσετε τις βιβλιοθήκες στην Κύπρο ε, και πιστεύω ότι σε αυτή την προσπάθεια εμβούνται άτομα τα οποία κατά κάποιο τρόπο ήταν επιφυγητές του τμήματος της οικονομία της Θεσσαλονίκης και για μένα αυτό δίνει διπλάσια αξία σε αυτό οπότε πιστεύω ότι πολλοί εκεί μέσα ε, είναι συνάδελφοι που τους είχα να χρόνια πριν και είναι κρίμα που δεν βρίσκομαι στην Κύπρο. Θα δείτε ότι ο τίτλος της παρουσίας μου έχει την καινοτομία το όραμα, τη δημιουργικότητα και τη συνέργεια. Έχω βάλει αυτές τους, τους ορισμού και θα τους δείτε στη δεύτερη διαφάνεια, δεν θα μείνω πολύ σε αυτό, διότι ο κάθε ένας έχει τη δική του σημασία. Έχει γίνει πολύς λόγος για την καινοτομία και γίνεται ακόμη περισσότερο στις μέρες μας και στην Ελλάδα της κρίσης. Αλλά αυτό που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε όλοι μας είναι ότι πρέπει να φύγουμε από τον ορισμό και το τι είναι καινοτομία και να μην και καινά λόγια το ότι θέλουμε να καινοτομήσουμε αλλά να βάζουμε την καινοτομία στην πράξη. Και ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να είμαστε δημιουργικοί και να έχουμε συνεργασίες. Αν δεν έχουμε συνεργασίες, δεν χτίσουμε συνε... συνεργασίες και δεν καταφέρουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε πράγματα στις βιβλιοθήκες που βάλλονται ούτως ή άλλως σε εποχές τρίσης. Τώρα, οι βιβλιοθήκε και δεν θέλω να μείνω ε, στα τετριμένα του τι πραγματικά ε, υλοποιούν μέσα από τους χώρους του. Θα ήθελα να πω για την καινοτομία ότι καινοτομία, και είμαι στην τρίτη διαφάνεια, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι καινοτόμο για τη μία περιοχή να είναι καινοτόμο και για την άλλη. Οτιδήποτε προσθέτει αξία, οτιδήποτε είναι χρήσιμο για το κοινωνικό σύνολο, οτιδήποτε φέρνει κάτι νέο, τότε αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί καινοτόμο. Άρα πρέπει να σκεφτόμαστε, όταν προσπαθούμε να καινοτομήσουμε στις βιβλιοθήκες μας, όχι ότι αυτό και κάπου αλλού και άρα δεν είναι καινοτόμο, αλλά αν αυτό που θα εφαρμόσουμε εμείς θα φέρει κάποια προστιθέμενη αξία στο κοινωνικό σύνολο που υπηρετούμε. Ε, δεν θα σταθώ καθόλου στις διαχειρύξεις της UNESCO, αλλά είμαι σίγουρο ότι όλοι, τις στηρείτε και προσπαθείτε να υπηρετήσετε τις βιβλιοθήκες σας μέσα από αυτό το πρίσμα των ε, συμφωνιών και, που έχει καταλήξει η UNESCO με την Ήπλα. Σε αυτό που θέλω να μείνω είναι η δημόσια βιβλιοθήκη ως κοινωνικό κέντρο μάθησης και θα μιλήσω και αργότερα ε, γι' αυτό. Κάθε μια βιβλιοθήκη πρέπει πλέον να έχει μια δυναμική παρουσία στο κοινωνικό σύνολο. Και η διαβίου μάθηση είναι ένα βασικό συστατικό για τις βιβλιοθήκες που μπορούν να τις σπρώξουν μπροστά. Ε, άρα η μάθηση είναι κυρίακη στις βιβλιοθήκες μας σήμερα και αυτή η μάθηση πρέπει να είναι διαδραστική και συνεργατική. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι μία στήρα μάθηση. Όπως πάρα πολλές φορές αυτό μπορεί να συμβεί σε άλλους χώρους. Η βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος όπου το παιδί, ο ενήλικας, ο ηλικιωμένος, δεν θέλουν απλά στη γνώση, αλλά θέλουν μέσα από το παιχνίδι, μέσα από δράσεις να μάθουν. Και αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό των σημερινών βιβλιοτικών. Ένα στοιχείο για να το πετύχουμε, και είμαι στο slide 6, είναι το προσωπικό της βιβλιοθήκης το προσωπικό της βιβλιοθήκης το οποίο πρέπει να δει την καινοτομία ως μια ευκαιρία. Σκεφτείτε ότι στην διοίκηση λέμε οι περισσότεροι εργαζόμενοι αντιστέχονται στην αλλαγή. Γιατί οι περισσότεροι αντιστέχονται στην αλλαγή, σκεφτείτε λίγο του τους εαυτούς μας. Οτιδήποτε καινούριο πρέπει πρώτα να το επεξεργαστούμε, πρέπει πρώτα να το κατανοήσουμε και μετά μα παίρνει πολύ χρόνο για να μπορέσουμε να το αφομοιώσουμε και να το κάνουμε δικό μα στήμα. Στον χώρο τη εργασία, η αλλαγή πολλέ φορέ θεωρείται ω κάτι επικίνδυνο για τον εργαζόμενο. Ο βιβλιοθήκο, όμω, ω εργαζόμενο δεν πρέπει να το σκέφτεται αυτό έτσι, γιατί επιτελεί ένα κοινωνικό ρόλο, ξεφεύγει, δεν είναι ένα δημόσιο υπάλληλο που απλά διεκπεραιώνει μία εργασία, αλλά είναι ένας λειτουργό της κοινωνίας. Ως λειτουργό λοιπόν, της κοινωνίας πρέπει να δείτε την καινοτομία ως μία επανάσταση και ως μία πρακτική που θα τον οδηγήσει σε βελτίωση και πρόοδο και τη βιβλιοθήκη βιβλιοθεί τη του εαυτού του. Άρα, η άποψή μου είναι ότι σε κοινωνίες που βάλλονται όπως η ελληνική και η κυπριακή οι βιβλιοθήκε έχουν μόνο έναν δρόμο να ακολουθήσουν, αυτό της αλλαγής που θα έχει διαρκείς και θα έχει καινούρια παιδεία δράση και θα έλεγα ότι αυτή η αλλαγή χαρακτηρίζεται ως επιτακτική και άμεση. Δεν υπάρχει δηλαδή χρόνος για να πολυσιαγήσουμε, για να σκεφτούμε, για να πούμε, εντάξει, θα το κάνουμε μία άλλη φορά ή μετά από 6 μήνε. Ε, είμαι στη διαφάνεια 8. Θα ζητήσω συγγνώμη, έχω 47 διαφάνειες εκεί. Οπότε κάποιο θα προσπαθήσω να τι περάσω λίγο πιο γρήγορα για να μην σα κουράσω. Οπότε λοιπόν λέει ότι έχουμε 8 στάδια για να περιγράψουμε τη διαδικασία της αλλαγή και τα πάντα αρχίζουν με την αίσθηση του Επίγοντος. Δεν ξέρω κύριε Γιαννουλά, για αν ακούγουμε καλά και... Ακούγες τη μια χαρά κύριε Φαλού. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή η αίσθηση του Επίγοντος είναι αυτό που ανέφερα πριν ένα λεπτό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μετά από έξι μήνες θα το κάνουμε. Μετά από έξι μήνες μπορεί να έχουμε μία άλλη κοινωνία σε μία πιο βαθιά κρίση. Λοιπόν, η πρώτη... Φά, φάση λέει επάφηση τη αίσθηση του επίγοντο. Και οι συνάδελφοι εκεί μπορούν να διαβάσουν αυτέ τι 8 φάσει. Θα εξηγώ σε πολύ σύντομα χρονικό διάστημα τι είναι η κάθε φάση. Σημαίνει ότι παίρνουμε τι αποφάσει τώρα. Δεν σταματάμε. Δεν σκεφτόμαστε παραπάνω. Κινητοποιούμε μια ισχυρή καθοδηγητική ομάδα. Αυτή δεν μπορούν να είναι μόνο τα άτομα τη βιβλιοθήκη και η βιβλιοθήκονόμη. Άρα πρέπει να είναι και άτομα από την τοπική κοινωνία. Βρείτε άτομα για να χτίσετε συνέργειες, για να χτίσετε ισχυρές ομάδες. Δημιουργήστε ένα όραμα. Σκεφτείτε κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί και θα φέρει αλλαγή στην κοινωνία σας. Και προσπαθήστε να επικοινωνήσετε αυτό το όραμα με τα άτομα τα οποία έχουν τις στήκες των βιβλιοθηκών στα χέρια τους, πιστεύω θα είναι ανάμεσά σα σήμερα τέτοια άτομα και προσπαθήστε να πράξετε αυτό το όραμα. Ενδυναμώστε τις ενέργειές σας και προσπαθήστε να βγάλετε τα εμπόδια στην άκρη και προσπαθήστε σιγά σιγά να πετυχαίνετε μικρούς τόπους έτσι ώστε στο τέλος να φάσετε στον μεγάλο στόχο. Συνεχίστε να κινητοποιείτε τα μέλη της κοινότητας προ αυτή την κατεύθυνση και η κεφαλοποίηση των όποιων οφελιών καταφέρετε να έχετε είναι με το να επικοινωνήσετε αυτά τα ωφέλη στην τοπική κοινωνία στα άτομα τα οποία παίρνουν τις αποφάσει και στα μέσα μαζική ενημέρωση έτσι ώστε να δημιουργήσετε ένα θετικό κλίμα γύρω από αυτό που κάνετε. Και στο τέλος, ενσωματώστε αυτή την αλλαγή μέσα στο πλαίσιο της βιβλιοθήκης σας και προσπαθήστε να χτίσετε ε, δομές που θα έχουν μια συνέχεια αυτή της αλλαγής. Άρα η αλλαγή και η διάκυση, η καινοτομία απαιτεί συνολικά ή εν μέρη την εφαρμογή μιας Α, καινοτόμου απόφασης και η επίτευξή της μπορεί να γίνει σιγά σιγά αλλά πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι για να την πετύχουμε πρέπει να κατανοήσουμε το τοπικό περιβάλλον. Η κάθε μία κοινωνία, ακόμη και στην uh, Κύπρο, η κάθε μία κοινωνία έχει διαφορετικές ανάγκρισες από την άλλη και για να μπορέσουμε να Επίσης, ε, να, να πετύχουμε του στόχου μα, θα πρέπει απαραίτητα να κατανοήσουμε και να χαρτογραφήσουμε σε ένα σημείο αυτή την διαφορετική ε, προσέγγιση, κουλτούρα, ανάγκες ε, που έχει η τοπική κοινωνία ε, σε κάθε τη σημείο. Καρινάω στο slide 10 και εδώ ε, αναφέρω κάτι που ο Μάικλ Φιελτς έχει αναφέρει. Είναι ο Executive Director της American Library Association. Λοιπόν, η αλλαγή μιας εποχής σημαίνει ριδική αλλαγή στην ίδια την πίση του τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Αυτό σημαίνει ότι ο νομπερπτονόμος πρέπει ριζικά να αλλάξει. Και θα μείνω στα επόμενα δύο που λέει ότι η βιβλιοθήκη δεν είναι πλέον ένας καθητικός πάροπος πληροφοριών αλλά είναι ενεργητικός δημιουργός των γεγονότων. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε πλέον τις βιβλιοθήκες ως χωρίς που δημιουργούν τα γεγονότα και όχι χωρίς που τρέχουν πίσω από τα γεγονότα. Αυτό σημαίνει ότι μία βιβλιοθήκη θα πρέπει να πάρει μέρος σε μία κοινωνική εκδήλωση γύρω από την ανεργία ή γύρω από την ε, υποψητισμό κάποιων παιδιών, από τη φτώχεια ή οτιδήποτε, όταν πριν δημιουργηθούν τα γεγονότα θα πρέπει να σχεθεί τον χρήστη, θα πρέπει να σχεθεί την τοπική κοινωνία, πριν η τοπική κοινωνία βρεθεί σε ένα διέξοδο. Και για να γίνει αυτό, θα πρέπει να είναι κοντά στα μέλη της κοινότητας. Θα πρέπει τα μέλη της κοινότητας να μπορούν να εκφάσουν τις ανάγκες, τις προσδοκίες, ε, τις σκέψεις τους, τις ιδέες τους μέσα στη βιβλιοθήκη Και στη συνέχεια καινοτομώντας αυτά τα άτομα, να γίνουν ενεργοί, εταίροι και κινητή δύναμη της δουλειοθήκης. Σκεφτείτε ότι... Αν ένας βιβλιοθηκονόμος έχει μία καλή ιδέα που μπορεί να ανατρέψει μία βιβλιοθήκη εκατό χρήστες μπορεί να έχουν εκατό εξίσου καλές ιδέες που να πετύχουνε ακριβώς το ίδιο. Άρα είναι προτιμότερο να έχετε τις εκατό ιδέες παρά να μείνετε στη δική σας. Και φυσικά δεν πρέπει ποτέ να αντιπούμε τις βιβλιοθήκες διότι οι βιβλιοθήκες πάντα καινοτομούσαν. Θέλω δύο παραδείγματα, τους καταλόγους και τη μάρτια εγγραφή, αλλά ξέρετε, αυτά τα έχω χρησιμοποιήσει κυρίως για να γίνουν καταναλωτά από όλους. Αλλά θα δείτε στις μέρες μας ότι οι βιβλιοθήκες καινοτομούν σε πάρα, μα πάρα πολλά επίπεδα. Άρα και 100 χρόνια πριν και 50 χρόνια πριν και σήμερα οι βιβλιοθήκες καινοτομούν. Οι βιβλιοθήκες είναι πρωτοπόρες, πολλές φορές, στην, καινοτομία, στην καινοτόμα σκέψη και αυτό πρέπει να μας ενθαρρύνει στο να πάρουμε και εμείς όλοι οι πρωτοβουλίες τους σε αυτήν την κατεύθυνση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι οι βιβλιοθήκες μας είναι πολυπολιτισμικές πλέον. Γιατί ζουν και δρούν σε πολυπολιτισμικές κοινωνίε. Και άρα αλάχουν. Και θα πρέπει να εστιάσουμε και στην αλλαγή που επέρχεται στη δική μας ζωή, τις αλλαγές που κάνουν οι βιβλιοθήκες στις ζωές των ανθρώπων και τις αλλαγές που επιφέρουν στις κοινωνίες, τις τοπικές και τις ευρύτερες κοινωνίες. Κατά συνέπεια θα πρέπει να σκεφτόμαστε τις βιβλιοθήκες ως οργανισμοί που ποτέ δεν κοιμούνται, που πάντα είναι άγρυπνοι και μεταβάλλονται συνεχώς. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει με πολύ ωραίες, πολύ όμορφες δράσεις, στην αρχή μικρές και αργότερα μεγαλώντας αυτές τις δράσεις να φτιάνουν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Στη διαφάνεια 13 σας έχω κάποια σχέδια δράσης βιβλιοθήκων που θα μπορούσαν ε, εύκολα να ενσωματωθούν σε μια βιβλιοθήκη. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κάνουμε μια χαρτογράφηση των βιβλιοθήκων των μουσείων και των αρχείων και να χτίσουμε συνεργασίες. Βασικό στοιχείο να δικτυωθούν οι βιβλιοθήκες, τα μουσεία και τα αρχεία. Ε, να κάνουμε αναλύσεις των α, κοινοτήτων. Να οργανώσουμε εθελοντικές ομάδες. Να ε, προσπαθήσουμε να έχουμε δράσεις οι οποίες να κεντρίζουν τον ενδιαφέρον της κοινότητα, Να κάνουμε σημεία στη τη διαβίωμαθηση. Πρέπει να είναι κεντρικός πυλώνας για τη δράση της βιβλιοθήκη αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε και για το προσωπικό μας, ότι πρέπει να είναι δια Θα πρέπει να μην κάνουμε διάχυση των ευθυνών ανάμεσα στην πολιτεία, στις βιβλιοθήκες, στο προσωπικό και στους πολίτες, αλλά ε, οι ευθύνε. Ανήκουν σε όλους και φυσικά υπάρχει η ατομική αυθήνη, υπάρχει η ατομική αυθήνη του βιβλιοσκονομού που τι κάνει για να πετύχει κάτι. Υπάρχει η ατομική αυθήνη των πολιτών. Δεν μπορούμε πλέον να λέμε ότι ο χρήστης, ο, ο πολιλίτης είναι αμέτοχος, γιατί εμείς δεν κάνουμε κάτι. Πρέπει και ο ίδιος να αποφασίσει να φύγει από τον καναπέ του. Άρα η βιβλιοθήκη πρέπει να είναι πάντα παρούσα, πρέπει να λειτουργεί ως μαθάνων οργανισμός και ο βιβλιοθητονόμος θα πρέπει να είναι διαβίου εκπαιδευόμενος. Και εδώ επειδή αυτή την ημερίδα συνοργανώνει η, η ένωσή σας, θα πρέπει να σας πω ότι ο βιβλιοθητονόμος για να είναι διαβίου εκπαιδευόμενος έχει μία σειρά πωλήσεις μπροστά σου. Πρώτα απ' όλα η ίδια η βιβλιοθήκη να τον εκπαιδεύει. Δεύτερον, ο ίδιος να προσπαθεί να μάθει, άρα να έχει ένα κίνητρο ο ίδιος, μόνος του. Και το τρίτο και πιστεύω πολύ σημαντικό είναι οι ενώσει να οργανώνουνε προγράμματα εκπαίδευσης. Είναι ένας από τους βασικούς ρόλους που πρέπει να επιτελούν. Δεν θα μείνω στο Future Library, το, έχω ένα slide για να πω μόνο ότι ε, η συγκεκριμένη προσπάθεια είναι μια πολύ καλή προσπάθεια η οποία προσπάθει να βάλει στο επίκεντρο της βιβλιοθήκης. Και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Θα περάσω και θα αναφέρω κάποια πράγματα στη βέρεια, δεν θα αναφέρω στο τόσο κατά όσο πολύ εύκολα μπορείτε να βρείτε, όσο θα επικεντρωθώ σε κάποιες καινοτόμες δράσεις που έχουμε Και σε αυτό που θα ήθελα να, να μείνω στο τέλος της παρουσίασης μου, είναι σε καινοτόμες δράσεις που συντελούν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Ε, όλοι ξέρουμε τη Δημόσια βιβλιοθήκη της Μπέρειας, να πω ότι... Είναι από μόνο το ένα επίτευγμα ότι το 61% του πληθυσμού είναι εγγεγραμμένοι μέλη. Ε, είναι γνωστό ότι συμμετέχει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, ε, είμαι, ε, έχω διατελέσει πολλέ φορέ project managers σε αυτά τα προγράμματα και επιστημονικό προσωπικό και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο που έχω δουλέψει και συνεχίζω να δουλεύω με αυτή την βιβλιοθήκη, από όποιο κόστο και αν έχω. Ε, ξέρετε, η δημόσιες βιβλιοθήκες της Βέρης και άλλες πολύ καλές δημόσιες βιβλιοθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα και έχω δει ότι έχετε καλεσμένους από τέτοιες δημόσιες βιβλιοθήκες αυτή την ημερίδα σήμερα, κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια με λίγα μέσα για να τα πετύχουν αυτά. Δείτε λίγο τους προϋπολογισμούς των βιβλιοθηκών. Δεν είμαστε βιβλιοθήκες που έχουμε προπολογισμό. 4-5 εκατομμύρια δολάρια όπως θα δείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι στην Καλφούρτη τώρα και ένα τμήμα αντίστοιχο με το δικό μου ελληνικό, μια σχολή έχει ε, 14 εκατομμύρια προπολογισμό. Το τμήμα μου δεν νομίζω να ξεπερνάει τις 100.000 ευρώ. Ε, το πανεπιστήμιό μου έχει 6-8 εκατομμύρια προϋπολογισμό και ένα μικρό πανεπιστήμιο εδώ στη Γερμανία έχει 850 εκατομμύρια. Τα μεγέθη, δηλαδή δεν μπορούν να συγκριθούν. Άρα μία καλή προσπάθεια στην Ελλάδα πρέπει να την πολλαπλασιάζουμε και στην Κύπρο πρέπει να την πολλαπλασιάζουμε τη 10-20 επί 100. Γιατί? Γιατί, την κάνουμε χωρί μέσα. Και αυτό Παρότι όλοι πρέπει να είμαστε κριτικοί απέναντι σε αυτά που κάνουμε για να βελτιωνόμαστε, θα πρέπει να το λαμβάνουμε σημαντικά υπόψη μα γιατί, γιατί ό,τι κάνουμε το κάνουμε με την καρδιά και το ψυχή μα. Στο διαφάνεια 18, λοιπόν, έχω τα μαγικά που ένα γεννημένο τμήμα, παιδικό τμήμα, το οποίο η Βέρια το μετέφερε και σε άλλε βιβλιοθήκε. Νομίζω ότι το γνωρίζετε όλη αυτή την υπηρεσία. Στην επόμενη διαφάνεια, σα έχω κάποιε υπηρεσίε. Θα μείνω σε αυτέ που βλέπετε με μπλε, βλέ, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά. Πάντα τα παιδιά είναι η κινητήριο δύναμη των βιβλιοθήκων και είναι από εκεί που θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Αν θα δείτε λίγο στατιστικά την ιστορία τη Βέλεια, θα διαπιστώσετε ότι. Ο χρήστης που ήταν παιδί, όταν έγινε για πρώτη φορά χρήστης, εξακολουθεί να είναι χρήστης στις μέρες μας και ως ενήλικος. Πιο εύκολα κάνεις χρήστες τα παιδιά και κοινωνούς της βιβλιοθήκης από ό,τι τους μεγάλους. Τα παιδιά μπορούν εύκολα να φέρουν στη βιβλιοθήκη τους ενήλικες. Το αντίθετο γίνεται πιο δύσκολα. Και εδώ όταν χτίσετε μία μαγιά με τα παιδιά ως χρήστες, ως ενεργούς ε, πολίτες μέσα από τη βιβλιοθήκη θα διαπιστώσετε ότι αυτοί θα είναι διαβίου φαν της βιβλιοθήκης σας. Ε, μένω στην υπηρεσία υποστήριξη για τη συμπληρώση αιτήσεων για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Ε, Έχουμε αναρωτηθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση ζητάει να κάνουμε online τις ετήσεις, γι' αυτό. Ζητάει να κάνουμε online τις ετήσεις για την φορολογική μας, για, την, α, για, την, α, για το φόρο τώρα εκείνης της περιουσίας. Και υπάρχουν τεράστια κομμάτια της κοινωνίας τα οποία δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν οι υπολογιστές Ένας συνταξιούκος αν είναι να πάρει 100 ευρώ για το επίδομα πετρελαίου, γιατί πρέπει να πάει σε έναν λογιστή κάπου για να δώσει τα 50 ευρώ για να κάνει αυτή την αίσθηση. Οι βιβλιοθήτες δεν παίρνουν χρήματα για αυτό, αλλά επιτελούν ένα κοινωνικό έργο. Δεν είναι δανεισμός βιβλίων, δεν είναι ανάγνωση παραμυθιού, αλλά είναι ένα κοινωνικό έργο που ε, έχει πιάνει την ουσία του ζητήματος. Καινοτομούμε προ όφελο τη κοινωνία. Μένω στι υπηρεσίε για του μετανάστες και στη διοργάνωση μαθημάτων για τη δημιουργία ιστοσελίδων, που το ένα απευθύνεται κυρίω σε νέου ανθρώπου και το άλλο σε άτομα τα οποία ως μετανάστε μπορεί να είναι στο περιθώριο τη κοινωνία. Και τι δύο τι θεωρώ πολύ σημαντικέ υπηρεσίε. Στην διαφάνεια 20 υπάρχει ο Δανεισμός ρομποτική Ροποδικής Ο συνάδελφος, ο Γιώργος Βίκτας, ξεκίνησε τα μαθήματα ρομποτικής, που είναι μια καινοτόμα υπηρεσία, την οποία τη βρίσκουμε και σε βιβλιοθήκε στο εξωτερικό. Ε, κάνοντας τα μαθήματα ρομποτικής ε, ε, διαπίστωσε ότι και μια ανάγκη στο να σπουδανίζεις σε σχολεία. Και να λοιπόν πώς προέκυψε αυτή η καινούργια και υπήρες. Εδώ να σας πω ότι αυτά τα μαθήματα συντελούνται εδώ και αρκετά χρόνια και ο, ο Γιώργος που τα έχει ξεκινήσει θα μπορέσει να σας πει πάρα πολλές ιστορίε, πώς τα παιδιά αλλάζουν επαγγελματικό προσανατολισμό μέσα από αυτά τα μαθήματα. πώ δηλαδή και έκτοτε ποιο θα είναι το μέλλον μου, τι θα ήθελα να σπουδάσω, γιατί, γιατί τους βάζει σε έναν άλλο τρόπο σκέψης, χρησιμοποιώντας απλά εργαλεία, άλλα πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε συναντήσει στο σχολείο ή στο σπίτι. Καταγραφή της προφορικής ιστορίας του τόπου με τον Σεντρού Ιστοριών. Θεωρώ και αυτό πολύ καινοτόμο για την τοπική κοινωνία, και αυτό θα το συνδέσουμε με την επόμενη διαφάνεια, τη διαφάνεια 22 για τις ανήποτες ιστορίες. Ήταν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Μέρια το οποίο ήταν πολύ πετυχημένο. Ε, Πάντε στην ιστοσελίδα και πάτε στο βιωσιού να δείτε τις ιστορίες των μεταναστών που αφηγούνται πώς ήταν στην Ελλάδα, πώς ήταν τα πρώτα χρόνια και ποιε είναι οι Νομίζω ότι τέτοιες δράσει φέρνουν την κοινωνία πιο κοντά, την ενώνουν, δεν αποξενώνουν κομμάτια της και δείχνουν ότι η βιβλιοθήκη πραγματικά, για να πάω στη διακήρυξη της Ουνέστος, είναι μια βιβλιοθήκη δημοκρατική και ανοιχτή προς όλους. δεν νέες υπηρεσίες στη Διαφάνεια 23, δημιουργεί τώρα και έχει βάλει σε εφαρμογή δημόσια βιβλιοτή της Μένω στη διάθεση προσδανισμός συσκευών ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, κάτι το οποίο είναι σημαντικό γιατί φέρνει την τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά βιβλία πολύ κοντά ε, στους πολίτες. Δεν μπορούν όλοι να έχουν τύπου e γκρίτες. Και στη διεκπαιρέωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών εγώ, για παράδειγμα, εκτύπωση τελών κυκλοφορίας για τους πολίτες. Και αυτό το θεωρώ σημαντικό και καινοτόμο. Προσέξτε όμως, η καινοτομία πάλι με την ίδια λογική που ανέφερα πριν. Καινοτόμο είναι αυτό που είναι χρήσιμο. Και αυτό είναι χρήσιμο για τους πολίτες. Θα ήθελα να περάσω γρήγορα κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι τα στατιστικά είναι... Σημαντικά, για να δείξουμε την επίδραση της στην «Τοπική Κοινωνία». Οι 18 οικολογιστές, αυτά είναι στατιστικά του 13. Στις βιβλιοτήκες χρησιμοποιήθηκαν 13,5 περίπου χιλιάδες ώρες. 80 δωρεάν εξαμολικά μαθήματα σε νέες τεχνολογίες, ΕΜΗ. 250 επίσης για επίδομα θέρμανσης πολιτών. Σκεφτείτε ότι αυτές είναι 250 οικογένειες. 136 δημιουργικά εργαστήρια, 230 εκδηλώσεις, σεμινάρια, βιβλιοπαρουσιάσεις. Να γυρίσω λίγο στις 250 ετήσεις διαπίδομα θέρμανσης πολιτών. Σκεφτείτε ότι πολλοί από αυτούς μπορεί ποτέ να μην είχαν πάει στη βιβλιοθήκη. Ποτέ από αυτούς κανένας να μην είχε σκεφτεί ότι η βιβλιοθήκη μπορεί να είναι εκεί δίπλα τους σε μία στιγμή ανάγκη. Και αυτό είναι ένα ρόλο που πρέπει να τον αναλάβουμε. Κάποια στατιστικά σχετικά με την κοινωνική δικτύωση, σα έχω ε, στη διαφάνεια 25 για το Flickr. Δεν θα επιμείνω σε αυτά. Πιστεύω ότι καταπληκτική δουλειά κάνουν πάρα πολλέ βιβλιοθήκε σε αυτό το, το κομμάτι. Αλλά και αυτό είναι ένα κομμάτι που σχετίζεται με την νέα αντίληψη για τις βιβλιοθήκες μας, για το Twitter το ίδιο και για το Facebook, που πιστεύω ότι είναι κυρίαρχο και υπάρχει τεράστιε διεύθυνση και στους πολίτες, οπότε είναι απαραίτητο η βιβλιοθήκη να δείχνει ότι ακολουθεί αυτόν τον μοντερνισμό των υπηρεσιών της. Υπάρχει πλέον ένας ανακαινισμένος χώρο στον πρώτο το όροπο, όπου ε, σ' αυτόν υπάρχουν αναβασικά καθίσματα, ε, ε, είναι ένας καταπληκτικός χώρος που μπορεί κάποιος να καθίσει και να περάσει όμορφα και να αισθάνεται ότι είναι στο σαλόνι του ή ε, σε ένα lobby πεντάστερου ξενοδοχείου αλλά με τον πολιτισμό γύρω, γύρω του. Άρα η βιβλιοθήκη πρέπει να είναι ένα κέντρο κοινωνικό. Είμαι στη Διαφάνεια 29 και πολύ γρήγορα θα σας περάσω κάποιες καινοτόμες υπηρεσίες ε, που υπάρχουν στο εξωτερικό. Ελπίζω να μην σας έχω κουράσει, γιατί ωραία. καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να ακούτε μία φωνή και απλά να βλέπετε κάποια slides. Ε, κύριε Γενουλάκη, έχω λίγο χρόνο ακόμη. Ε, πέντε λεπτά. Ωραία, ωραία. Δεν θα χρειαστώ παραπάνω. Λοιπόν, στη διαφάνεια 30, οπότε θα περνάω μία-μία διαφάνεια και λίγο θα, θα αναφέρομαι σε κάποιες βιβλιοθήκες. διαφάνεια 30, το... ναι. μιλάτε Ορίστε... για, το, για το Toronto Public Library. Όχι, είμαι, είμαι στην Λεία. 30, είμαι στην Pittsburgh Community Library. Η Δημόσια Βιβλιοθήκη ναι. ω Κοινωνικό Κέντρο, την πρώτη διαφάνεια. Εδώ ναι, είμαστε, ναι, ναι. εδώ είμαστε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ε, ποιά είναι η εδώ. Χρησιμοποιούν οι πολίτες τη βιβλιοθήκη σαν το γραφείο τους. Αυτό σημαίνει ότι η βιβλιοθήκη παρέχει χώρο σε άτομα που δεν μπορούν να δουλέψουν στο σπίτι, που δεν έχουν τα μέσα να εκτυπώσουν, να έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, ε, να κατεβάσουν πληροφορίες και δίνει χώρο στους πολίτες να κάνουν τη δουλειά του από την ε, βιβλιοθήκη. Θεωρώ καινοτόμα και πολύ πρωτοποριακή αυτή την ιδέα. Στην Pharma Public Library, οι χρήστε δημιουργούν στη βιβλιοθήκη πράγματα, αντικείμενα, και μετά μπορούν να τα πάρουν στο σπίτι του. Ε, τι θα μπορούσε να είναι, σκεφτείτε να φωνάξετε στη βιβλιοθήκη σα τώρα, πριν τι διακοπέ των Χριστουγέννων, κάποιον ο οποίο είναι ειδικό. Όπου μπορεί να σα κάνει χριστουγεννιάτικα στολίδια από χαρτί, από υλικά τα οποία τα έχουμε πεταμένα στα σπίτια μα. Οπότε να ζητήσετε στους του να φέρονται έτσι υλικά και να καθίσετε όλοι μαζί στη βιβλιοθήκη με τον ειδικό να σα κάνει αυτού του είδου τις κατασκευέ, να μάθετε, να κάνετε και εσεί τι δικέ σα και μετά να πάτε στο σπίτι, να κάνετε αυτή τη διαδικασία με τα παιδιά σα, με τα σα και μετά να πάτε στο σπίτι. Και να πάρετε πίσω αυτά τα αντικείμενα. Μπορεί να είναι κεριά, μπορεί να είναι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. <Συκλή> Αλλά είναι η διαδικασία τη συμμετοχή, η διαδικασία τη μάθηση και η διαδικασία ότι αυτό μετά είναι δικό μου και το παίρνω σπίτι μου. <Συκλή> η Green Public Library στι Ηνωμένε Πολιτείε, η βιβλιοθήκη γνώμη, που εδώ να πω ότι είναι η Green Public Library σε μια πόλη των Ηνωμένων Πολιτείων, μπορεί ανατολικά που είναι σε μία πόλη που ονομάζεται «Γρίς». Λοιπόν, οι βιβλιοθητονόμοι διευκολύνουν τη δημιουργία γνώσης στις κοινότητες τους. Άρα εδώ εστιάζει στη γνώση, κάτι που οι βιβλιοθήκες γνωρίζουν πολύ καλά να κάνουν. Και φυσικά στην Toronto Public Library, όπου θα βλέπετε και μέσα από τις φωτογραφίες, η Βιβλιοθήκη ως χώρος ξεκούραση και ηρεμία, η Βιβλιοθήκη ως χώρος αναψυχής για τα παιδιά και η Βιβλιοθήκη ως χώρος ανάγνωσης και ως χώρος εργασίας. Και αυτά καινοτόμα με την έννοια ότι συνδυάζονται και τα τρία ε, σε μία βιβλιοθήκη. Εδώ θα έλεγα, επειδή την το Public Library την γνωρίζω αρκετά καλά, ότι για παράδειγμα έχει μία υπηρεσία όπου οι βιβλιοθηκονόμοι φωνάζουν ειδικού και δουλεύουν μαζί με τα παιδιά τη εργασία του σχολείου. Εθελοντικά δηλαδή πάνε οι δάσκαλοι ή πάνε άλλοι, ε, άλλοι ειδικώντες και δουλεύουν, αλλά προσέξτε, δεν κάνουν τις εργασίες με την έννοια «έλα να σου κάνω την εργασία», αλλά μαθαίνουν τα παιδιά πώς να βρίσκουν πληροφορίε και πώς να δημιουργούν τα δικά του κείμενα για το σχολείο, τηρώντας τους κανόνες, μην κλέβοντας, ε, καταγράφοντας τη βιβλιογραφία, αναζητώντας σωστά την πληροφορία και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αυτό καινοτόμως. Στο Ενωμένο Βασίλειο, εργαστήρια αγαπητικής, η Δημόσια Βιβλιοκτή κυβέρνηση το κάνει αυτό. Ε, είναι στην Port Abbott Library στις, α, στην Ουαλία. Στην Iberkline Library είναι μία μια ομάδα βιβλιοθητών στην Σκοτία διαγωνισμοί μαγειρικής για παιδιά και ενήλικες. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη δράση, η περίφημη άλφαμετ σου, έχει χρηματοδοτηθεί από, από έναν επίσημο φορέα στη Σκοτία, κυρίως γιατί θεωρούνται καινοτόμα, τα παιδιά δεν μαθαίνουν μόνο να μαγειρεύουν αλλά μαθαίνουν την υγιεινή διατροφή, κάτι που είναι πολύ σημαντικό ε, στις μέρες μας και πάρα πολλές κοινωνίες έχουν ε, ε, πρόβλημα μεγάλο με το τι τρώνε τα παιδιά, αν είναι καχύ, λοιπόν, ε, ε, Η λοιπον πολυ καινοτόμα θεωρω υπηρεσια η στην βιβλιοθήκη uh, στην Βόρεια Ιρλανδία που έχουμε ομάδε έφεση τη εργασίας, είδα το πρόγραμμα ότι η, η, η κυρία Κεράστα θα σα μιλήσει εκεί. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι καινοτόμο. Να πω ότι στι Ηνωμένε Πολιτείε και στην Αγγλία αυτό γίνεται εδώ και περίπου 20 χρόνια. Αλλά προσέξτε, αυτό θεωρείται, ε, το Don't Clubs για τις συγκεκριμένε βιβλιοθήκες είναι καινοτόμο, γιατί, γιατί για πρώτη φορά εφαρμόζεται. Και αυτή νομίζω ότι είναι η βασική ιδέα που θέλω να περάσω. Στην διαφάνεια 37 και είμαι προ το τέλος. θα σας αναφέρω ε, παραδείγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, ε, Μπείτε να διαβάσετε λίγο το report της Urban Libraries Council, όπου προσπαθεί να βραβεύσει καινοτόμες βιβλιοθήκες. Έχει 10 κατηγορίες: μάθηση, ενασχόληση, συλλογές, εξυπηρέτηση κοινού, υγεία, λειτουργίες, βιωσιμότητα τον έργο. Και μέσα από αυτές προσπαθεί να... Με κάποιον τρόπο να βαθμολογήσει και να αναδείξει τις καλές βιβλιοθήκες με τι πολύ καλές υπηρεσίες. Λοιπόν στη διαφάνεια 38. Δείτε πόσο όμορφη και πόσο έξυπνη είναι αυτή η υπηρεσία στο κολοράντο. Βιβλιο... Ένας βιβλιοθητονόμος στο σπίτι. Άρα δηλαδή οι βιβλιοθητονόμοι φεύγουν από τα τείχη της βιβλιοθήκης και διδάσκουν στα μία και στις εξειδικευμένα τεχνολογικά προγράμματα στο σπίτι του. Θεωρώ ενδιαφέρουσα την πρόταση αυτή και πολύ ωραία. Σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι άτομα τα οποία να μην μπορούν να μετακινηθούν, να είναι ηλικιωμένοι, να είναι άτομα με αναπηρία. Ε, άρα η βιβλιοθήκη πάει στο σπίτι και όχι ο πολίτης στη βιβλιοθήκη. Στην διαφάνεια uh, 39, στην Καλιφόρνια, το Snap and Go project, όπου επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες μέσω των κινητών τους, QRコード, και ακόμη και σε χώρους εκτός της βιβλιοθήκης, για παράδειγμα σταθμούς και λεωφορεία. Λοιπόν, και αυτή η καινοτόμα ε, υπηρεσία έχω δει στην Ελλάδα ότι κάποιες βιβλιοθήκες ήδη έχουν ξεκινήσει να το χρησιμοποιούν, όχι σε σταθμούς και αλλά μέσα από φυλάδια και μέσα από δράσεις που δημιουργούν. Yeah. Την Κλόριδα έχουν δημιουργήσει μια σύγχρονη διαδικτυακή βάση δεδομένων που συνέχει τους κρίστες με, με τις ανάγκες τους σε επίπεδο go. Άρα καλύπτει ανάγκες των πολιτών, που έχουν να κάνουν με την κεντρική κυβέρνηση. Και φυσικά στη διαφάνεια 41, Coffee, Donuts and Movie, όπου στο Κάνσας ε, οι βιβλιοθήκες στις 9,5 ώρα κάθε πρωί προσφέρουν καφέ και ντόνας και δείχνουν μια ταινία κλασική, χωμοδία ή περιπέτεια και το κοινό ποιο είναι, είναι συνταξιούς και είναι έκυβοι με αναπτυξιακές δυσκολίες. Ε, είμαστε στην Κύπρο λοιπόν, και ψάχνοντας λίγο βρήκα ότι 300.000 Κύπροι ζουν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί τα στοιχεία που βρήκα να μην είναι ε, ίσως επίκαιρα. Ε, οι Κύπροι νομίζω ότι είναι πιο κατάλληλοι για να έχουν τα πραγματικά ίσως δεδομένα, αλλά κατά προσέγγιση 100.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες, 80.000 στην Αυστραλία, 35.000 στον Καναδά, 25.000 στην Αφρική κτλ. κτλ. Ε, μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό οικογενειών που διψούνε για να μάθουν τι γίνεται στην πατρίδα. Α, η πρότασή μου είναι ψηφιοποιήστε, δημιουργήστε κοινωνικό ψηφιακό περιεχόμενο, προσπαθήστε να έχετε live μεταδόσεις των εκδηλώσεων, ε, δημιουργήστε κανάλια επαφών στα social media, Δημιουργήστε υπηρεσίες γενεαλογικού δέντρου. Φτήστε τις ιστορίες και τις, ε, ε, τις ιστορίες των οικογενειών στις τοπικές σας κοινωνίες. Αναστίξτε ε, την τοπική ιστορία. Αναστίξτε την κουλτούρα. Θα διαπιστώσετε σιγά σιγά ότι όλοι αυτοί οι χρήστες που είναι εκτός των τυπών, εκτός των της σα αυτή τη στιγμή θα είναι Κοινωνία του που κάνετε και γαφαλού. Ναι. Έχετε ένα λεπτό ακόμα. Οκ, okay, σα ευχαριστώ. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα άτομα μπορεί να είναι και άτομα τα οποία θα μπορούσαν να σα βοηθήσουν οικονομικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Λοιπόν, θέλω, νομίζω ότι έχω τελειώσει στην διαφάνεια 43 μπορείτε να δείξετε. Επειδή η βιβλιοθήκη πρέπει να, έχετε, να έχουμε όλοι καινούργιε γνώσει, το Τμήμα Βιβλιοθήκη του της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ένωση, ξεκίνησε ένα δημόσιο διάλογο για να δούμε τι προσόντα χρειάζονται οι βιβλιοθήκοι των 21 ο αιώνα. Πάτε στην ιστοσελίδα που βλέπετε. Τα slides θα είναι διαθέσιμα όλου σας. Μπείτε, δείτε, δείτε τι διαφάνειες, δείτε τα βίντεο ε, τα που έχουμε ανεβάσει και καταγράψτε την, α, την εμπειρία σας. Στείλτε μας ένα email ή έχουμε μια ειδική φόρμα και προσπαθήστε να μας πείτε τι πιστεύετε ότι χρειάζεται για το μέλλον. Και τελειώνοντας, έχω μία διαφάνεια που έχω κάποιους Κύπριους και έναν Έλληνα μάγειρα. Λοιπόν... Νομίζω ότι Τετάρτη δώσατε στην Κύπρο το βαρβείο καινοτομίας. Ναι. Ε, δεν ξέρω ποιος πήρε τα Βραβείο γιατί δεν έχω παρακολουθήσει τα νέα, αλλά ε, κάντε την ανατροπή λίγο στη βιβλιοθήκη σας. Έχω το Χαστιγιάννη, που είναι Κύπριος, προσπαθήστε να τον προσεγγίσετε και να τον φέρετε σε μια βιβλιοθήκη. Ε, διαπιστώσετε σας, θα διαπιστώσετε το κοινό σα θα σα λατρέψει για την κίνηση που θα κάνετε. Έχω τον ο, Βαββατή, τον Τενίστα. Προσπαθήστε να φέρετε μοντέλα, είναι τυχαία τα άτομα που αναφέρω. Ε, μοντέλα ε, ε, για την κοινωνία. Ένα καλό αθλητή, ένα καλό απευθυνό επιχειρηματία, σαν τον Δοστέλιο ε, το των Φατζιάννου. Αν μπορείτε να τους προσεγγίσετε, μπορεί να φέρουνε χρήματα, μπορεί να φέρουνε ιδέες, μπορεί να φέρουνε καινοτομία στη βιβλιοθήκη. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο και έχω βάλει τον Σκαρμούσο Δεξιά, ο οποίος είναι ένα σεφ που κάνει δράσεις στην ελληνική τηλεόραση. Προσπαθήστε να φέρετε ένα σεφ. Μπορεί να είναι ο Σκαρμούσος, μπορεί να είναι κάποιος διάσμο σεφ Κύπριος. Τι προφέρετε τον στη βιβλιοθήκη να δείξει τα παιδιά, να δείξει στις, ε, στους πατεράδες, τις ε, μαμάδες πώ να με εγκυρεύουν. Προσπαθήστε να καινοτομήσετε και να σκεφτείτε διαφορετικά με σκοπό να κάνετε τη βιβλιοθήκη το κέντρο της κοινωνίας σας. σα ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγνώμη που πέρασε το, το χρόνο. Merci.